κούστε ανάμεσα σε αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκη και σε αυτά που είπε η κυρία Δούρου τάσομε αναφανδών υπέρ αυτών που είπε <Συλίου> τάσομε αναφανδών υπέρ αυτών που είπε <Συλίου> που είπε <Συλίου> «Κυλίου> «Κυλίου> κυρία Δούρου Είναι ο Αργύριο Ντινόπουλο, υπουργό μαζί με τον Μητσοτάκη στην ίδια κυβέρνηση, παρόλα αυτά ήταν με την κυρία Δούρου. Έτσι το είπε, τάχθηκε συμπληρώνοντα ότι θα μα ταράξει στην νομιμότητα. Πήγε σήμερα το πρωί στον αντένα, έκατσε 10 λεπτά και είπε αυτά που ήθελε να πει. Δεν ε, ήταν υπέρ τη, τα γνωστά που ακούμε από υπουργού για την κυβέρνηση. Παρεπιπτόντω υπόθηκαν και αυτά. Ήθελε να ρίξει καρφιά. Στον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί τον ψιλοαδειάζει, επειδή ο Αντινόπουλο έχει πει δεν θα γίνει καμία απόλυση από την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά ο Κυριάκο ψάχνει το 15% να το βγάλει άχρηστο, ντε και καλά, για να το απολύσει για πολύ απλού λόγου. Και είπε τα πρώτα καρφιά προ τα εκεί, πολύ γερά, δύο μεγάλα θα τα ακούσουμε, και ένα τρίτο μικρότερο, αλλά επίση καρφί προ τον Άδων. Να ξεκινήσουμε με τα καρφιά προ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και θέλω να σα πω ότι με τον κύριο Μητσοτάκη έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Εδώ πέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφορά μόνο στην αυτοδιοίκηση, αφορά και σε άλλους τομείς, σε κάθε περίπτωση, σε, σε κάθε... Αργύρι μου, καλέ μου φίλε. μου για Α, την να εκλογική να μου περιφέρεια. Ξέρεις ότι εγώ την εκλογική μου περιφέρεια την ξέρω χωρίς GPS. <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> ότι εγώ την εκλογική μου περιφέρεια την ξέρω χωρίς GPS. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλω να σου πω το εξής. Από εκεί και πέρα θα δανόπροκα. Ακούσε η Γιώργο Παπαδάκη εγώ την κοινωνία την βλέπω χωρίς link. Την βλέπω ζωντανά. Ότι ο Κυριάκο δεν βλέπει την κοινωνία ζωντανά αυτό το βλέμμα Που μα έχει κοιτάξει τόσε φορέ live, δεν είναι live. Είναι εδώ, ήταν λίγο άδικο προ τον Κυριάκο. Ο Αργύριο Δινόπουλο, την πιάσατε για το GPS. Ότι ο Κυριάκο, το εξηγούμε πολύ καλά, ότι ο Κυριάκο Μητσοτάκη στην Β' περιφέρεια στην οποία εκλέγεται, την γυρνάει με GPS, δεν μπορεί, αλλιώ θα χαθεί. Θα χαθεί όχι επειδή δεν έχει επαφή με την κοινωνία, με του δρόμου, θα χαθεί επειδή δεν μπορεί να πιάσει τι ακριβώ σημαίνει τετράγωνο, γωνία, στρογγυλό, πλατεία, μπαίνουμε, βγαίνουμε, προτεραιότητε και όλα τα. Οι υπόλοιπα σφάζονται μεταξύ του, σφάζονται, έρχονται και οι εκλογέ. Στη Β' Αθήνας οι μισοί θα μπουν και αν στο κοινοβούλιο, οπότε είναι λογικό με διάφορε αφορμές και όταν πρόκειται και για απολύσει, τόσο ευαίσθητο θέμα, να υπάρξει μια θεαματική σφαγή. Στη Β' Αθήνας επίση εκλέγεται και ο Άδωνη Γεωργιάδη. Θέλω δεν να σου πω ότι εγώ με τον Γεωργιάδη, τον Άδωνη, ε, πώς να σου το πω, έχουμε κάτι κοινό που ταυτόχρονα είναι και πολύ διαφορετικό. Δηλαδή. Έχουμε κάτι κοινό που ταυτόχρονα είναι και διαφορετικό. Ψάχνω τώρα. Τον αφού Ο Άδωνη πουλάει βιβλία. Εγώ γράφω. Αχ, αυτό ήταν. Άδεια. Τίμημα. Είμαστε ένα μεγάλο ζόη. Λοιπόν, θα κάνω μια μικρή εγώ διακοπή. Εγώ περίμενα να με ρωτήσει όμω. Δεν το έπιασε στην Ατάκα. Δεν έπιασε. Όταν σου το αυτό, τι έπρεπε να με ρωτήσει. Τι. Θα δώσει τα βιβλία σου να στα πουλήσει ο Άδωνη. Πω. <laughs> τον <εμπιστεύεστε. laughs> εμπιστεύεσαι. Τον εμπιστέσαι, λοιπόν. Εγώ θα την βελτιώσω. Επιστέσαι τον Άδωνη Γεωργιάδου σου πουλήσει τα βιβλία. Εγώ ειλικρινά θα έλεγα ότι, εμπάσχετο, πρέπει να πω ότι και τα βιβλία μου ε, δεν έχουν έτσι και. τέλο πάντων έχουν διαβαστεί βεβαίω. Αλλά τα παίρνει ο κόσμο από τα βιβλιοπολία. Ωραίο, ήταν και πρωινό αυτό το μαχαίρωμα, ξαφνικά τι; ξαφνικά. Θα έχουμε και άλλα όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές. Θα είναι πολιτική η κατάσταση, όχι μεταξύ των κομμάτων, αλλά και μεταξύ των ίδιων υποψηφίων Του ιδίου κόμματο και προκειμένου εδώ τη Νέα Δημοκρατία, στο Πασόκ έχουν αποφασίσει θα μπουν 5-6 βουλευτές οπότε δεν πολυσφάζονται, αλλά στη Νέα Δημοκρατία που θα γίνει μεγάλη σφαγή έχουν αρχίσει από τώρα, όπω ακούσαμε, αμοντάριστα ήταν όλα αυτά και φρόντισε με κάποιο τρόπο και ένα ελεκτικό παιχνίδι να στηρίξει και τη Δούρου, κάπω να φανεί ότι είναι με τη Δούρου και όχι με τον Κυριάκο. Το σόι τη μέσα είναι, όχι όλο, αλλά ερωτήθηκε και απάντησε και ίδια ότι κάποιο από το σόι είναι μέσα. Σωστό. Τώρα, κύριος Παναγιώτης από την περιοχή Αχαρνών πόσοι συγγενείς της κυρίας Μπακογιάννη δουλεύουν στο δημόσιο Είμαστε ένα μεγάλο σόι ε, Στο δημόσιο αυτή τη στιγμή δουλεύει σίγουρα μία ξαδέρφη μου γυναίκα ενός ξαδέρφου μου η οποία έχει μπει στο δημόσιο και μία άλλη επίσης λίγο πιο μακρινή συγγενής η οποία και αυτή δουλεύει Δημόσιο. Δηλαδή ναι. δύο ξέρω με τα Δύο άνθρωποι από ένα πολύ μεγάλο σόι όπως μας είπατε. Κοιτάξει, την τελευταία καταμήθηση είμαστε 1.500. <χε> Αλλά δεν θέλω τώρα εγώ να πω ε, μήπως κάνω και κανένα λάθος. Αυτός που ξέρω είναι δύο άνθρωποι. Εκτός αν εννοεί τους αιρετούς. Ναι, είναι αυτή αν που σας, εννοεί α, τους αιρετούς ερετούς, είμαστε τρει, αιρετοί.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 να πληρώνουμε και τους εξαίρετους αιρετούς αλλά και τους υπόλοιπους τις δύο ξαδέρφες εκεί που είναι διορισμένες ο Άδωνης είχε πολλές επιλογές στη ζωή του μία από αυτές ε, τέθηκε προχτές και νομίζω το σκέφτηκε προς στιγμή να γίνει αυτό που θα ακούσουμε τώρα Och, stagnuj Maroochan. Stalin, Maroochan. Stagnuj Stalin. Stagnuj Maroochan. Stalin, Maroochan. Stagnuj Maroochan. Stagnuj Maroochan. Stagnuj Maroochan. Stagnuj Maroochan. Stagnuj Maroochan. Stagnuj Gula, Stagnuj Maroochan. puedes Είχε αυτή την επιλογή να γίνει μινητή του Στάλιν και τον Κούλε τελικά επέλεξε κάτι άλλο νομίζω χειρότερο. Γιατί ποιο είναι το μεγάλο θέμα τη ημέρα, το μεγάλο θέμα τη ημέρα είναι ένα απλό πράγμα. Ότι ο Αντόνησα, ο Πρωθυπουργό τη χώρα, στεκόμενος δίπλα, στην καγκελάριο Μέρκελ, στην Πρωθυπουργό τη Γερμανία, ανέφερε για πρώτη φορά δημοσίω. Μπροστά στην κυρία Μέρκελ, η οποία τα απαιδέχθηκε Ορισμένα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Τα οποία αλλάζουν όλο τον ρου της ιστορίας και την εικόνα της πολιτικής ζωής της χώρας όπως την ξέραμε έξι σήμερα. Ακούσατε την Άγγελα Μέρκελ. Η Ελλάδα είναι επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες. Η Ελλάδα είναι επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες Έγινε η μνητής του Σαμαρά Αυτό είναι το χειρότερο Αντί να είναι η μνητής του Στάλιν δεν πειράζει Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερε οικογένειες Μια που ένα από τα θέματα σήμερα Είναι και αυτό Και παλιότερα είχε άλλα δείγματα δώσει Μας είχε δώσει άλλα δείγματα ο Άδωνης Όταν ε, ε, τα έλεγε διαφορετικά Από το βήμα πάντα της βούλη. Αντί δηλαδή η νέα δημοκρατία Ω το μεγάλο κόμμα τη παράταξη, τουλάχιστον προώρα. Γιατί το βλέπω για πολύ ακόμα. I'm Ω το μεγάλο κόμμα τη παράταξη, τουλάχιστον προώρα. Γιατί δεν το βλέπω για πολύ ακόμα. I'm Τουλάχιστον προς όρας, γιατί δεν το βλέπω για πολύ ακόμα Να αναλάβει την ηγεσία αυτής προσπάθειας Και να πείτε εσείς μπροστά Επιτρέψατε με την αδράνειά σας Που επεδείξατε και σήμερα Επιτρέψατε να έρθει αυτός ο νόμος εδώ σήμερα Είναι τεράστιες οι ευθύνες σας Προς είναι ακόμη μεγάλο κόμμα της παράταξης Δεν ξέρει κανείς τι ξημερώνει μεθαύριο Γιατί αύριο ε, θα είναι μάλλον ίδια τα πράγματα Μέσα σε όλα αυτά που είναι πάρα πολύ ωραία και ξεδιπλώνονται έτσι σιγά σιγά πηγαίνοντα προ τι εκλογέ, έχουμε και τα ανθρώπινα δράματα στα οποία εμεί πάντα στεκόμαστε με πολύ ιδιαίτερη συγκίνηση, ευλάβεια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ένα τέτοιο ανθρώπινο δράμα είναι ότι η πολιτική έχει χωρίσει δύο ανθρώπου. Δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει πολλά στον τόπο και θα προσφέρουν από ό,τι φαίνεται τα περισσότερα μπορούν να προσφέρει κάποιο. Και αν ήταν αλλιώ, δεν υπήρχε η πολιτική, Ίσως να και φίλοι να μιλούσαν καθημερινά και να τρώγανε τα βράδια μαζί. Αλλά θεωρώ ότι ο κ. Σαμαρά κάνει μια σοβαρή προσπάθεια σήμερα. Ειλικρινώ το πιστεύω αυτό. Mm -hmm. Αγωνίζεται προ τη σωστή κατεύθυνση. Mm -hmm. ε, αγωνίζεται να κρατήσει την Ελλάδα δυνατή και όρθια μέσα στην Ευρώπη. Mm -hmm. Αυτά του τα αναγνωρίζω. Mm -hmm. Δεν έχω πρόβλημα να αναγνωρίσω σε έναν άνθρωπο κάτι το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι το κάνει. Mm -hmm. Δηλαδή, απλώ σε προσωπικό επίπεδο ε, δεν είναι. Δεν είστε φίλοι, δηλαδή, να το πω έτσι. Δεν είστε ε, όχι, φίλοι. Ναι, δεν πάτε για φαγητό το βράδυ. Δεν... Δεν επικοινωνείτε και συχνά, πόσο γνωρίζω. Σχεδόν καθόλου. Δηλαδή, να ρωτήσω αλλιώς, να το ρωτήσω. Ναι. Δηλαδή, τα τελευταία δύο χρόνια, πόσες Πόiation问... φορές έχετε μιλήσει. Μία. Μία φορά σε δύο χρόνια. Ναι. Δεν νομίζω πως υπάρχει λόγος παραπέρα. Φεύγει το δουλουτού. Μεγάλη επιτυχία του Σαμάρα. Μπράβο. Να Να Να δε αμόνα, να δε αμόνα, να... Εγώ έμφια δεν πληρώνω, είμαι ακτήμων, αλλά... <laughs> Ο ακτήμον είναι ο Βορύδης Δεν έχει ακίνητα, δεν πληρώνει έμφια Και η σύζυγός δεν έχει σημασία, δεν απαντάει Και αλλά έκανε το κομμάτι του και αυτό Είναι αυτό που λένε πάντα ότι δεν έχουν οι ίδιοι Χωρίς να αναφέρουν το περιβάλλον που μπορεί να έχει τα πάντα Δεν έχει σημασία, λεπτομέρεια Ακούσαμε Ε, η Ντόρα δεν μιλάει με τον Σαμαρά. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν μιλήσει μόνο μία φορά. Δεν τη ρώτησε όμω ο Ιάτσο, Πόσε φορέ τον μουρμουρά στο Σαμαρά τα βράδια, εσύ και το η οικογένεια, το σόι που λέγαμε πριν. Δεν, θα, δεν ετέθη η ερώτηση, οπότε δεν έχουμε και τη σχετική απάντηση. Αυτό είναι πολύ στενάχωρο να μην μιλάει η Ντόρα με τον Σαμαρά, γιατί είπαμε υπό άλλε συνθήκε θα τέργεζαν σε πάρα, πάρα πολλά. Δεν κατάφερε ούτε η πατρίδα να του ενώσει. Το κάνουν ω που λέει ο Πολύδωρας. Για να σωθούμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι αυτά κάποια στιγμή πρέπει να εκτιμηθούν Πρέπει να εκτιμηθεί επίσης ότι ο Σταθάκης είναι αυτός που από το ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει κάθε τρει μέρες και αλλάζει τη γραμμή Θεωρούμε ότι υπήρχε γραμμή, ήταν μία, έχει χαθεί στο βάθος του χρόνου Ποιο θυμάται τι ήταν το αρχικό, κάτι για φωτιές των μνημονίων, κάτι για σκησίματα Αυτά έχουν αλλάξει τόσο έχουν αλλάξει που δεν έχει καμία... <σομίως> ε, κανένα πρόβλημα και ο ίδιο ο Σταθάκη να ηρωνευτεί λίγο αυτού του τύπου την αλλαγή. Αυτά τα περί απερχθού το οποίο θα διαγράψετε την επόμενη μέρα. Τελειώσαμε. Αυτά τώρα πάτη πολύ πίσω. Πόσο πίσω, piso en ami scrono piso. τώρα tu mundo Τελιά αυτά είναι τώρα πάντα πολύ πίσω. Ναι, ενημερώστε όμω και τα μέλη από κάτω γιατί όταν κάνουμε συζητήσει μα λένε αυτά τα σκησίματα και τι φωτιέ. Και εμεί λέμε ότι έχουν αλλάξει αυτά γιατί παρακολουθούμε κάθε μέρα εδώ και την ανάσα του με στο αυτί μα. Και ξέρουμε ότι ίσω και τώρα η δήλωση είναι χθε το πρωί, ίσω και τώρα να έχει αλλάξει ακόμη και αυτή η δήλωση να ενημερώνεται λίγο τα μέλη από κάτω γιατί υπάρχει μια σύγχυση. Έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω, μα πάρα πολύ πίσω πριν ένα 1,5 χρόνο, έξι μήνε. Εκεί είμαστε με είναι η ελληνοφρένια. Πάντως σήμερα 211 το γνωστό τηλέφωνο. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στο papakirialfm.gr και όπως θέλει να στείλει SMS στα γραψηρίαλ και ενώ το μηνυμάτο αποστολής το 54 100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και με ένα τραγουδάκι σχετικό θα πάμε στις πρώτες διευθμίσεις. po Εγώ ανάμεσα σε αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκη και σε αυτά που είπε η κυρία Δούρου τάσομε αναφανδών υπέρ αυτών που είπε η κυρία Δούρου Συριζέος που έλεγε και ο Μπαλούρδος με το δικό του τρόπο πώς μπορούμε να περιγράψουμε όλα αυτά που γίνονται στη χώρα μας τα τελευταία 4-5 χρόνια νομίζω η Ντόρα Μπακογιάννη βρήκε τον καλύτερο παραλληλισμό Ε, να πούμε τώρα πάλι τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό που μας έχει τύχει είναι το χειρότερο πράγμα που οποίο μας έχει τύχει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μιλάμε ναι. για την μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή mm. μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το εννοώ mm -hmm. μεγαλύτερη από ό,τι το Βιετνάμ. Εκεί πυρπόλησαν και να ρίζει. Εδώ τίποτα ακόμα. Τα φωτογραφίζει ο... Γιακουμάτο, έτσι λοιπόν, μετά το Βιετνάμ είμαστε εμεί. Ωραίο ήταν, νομίζω και πάνω από το Βιετνάμ. Ναι, πάνω από το Βιετνάμ. Ωραίοι παραλληλισμοί υπάρχουν, ε, γι' αυτό υπάρχουν όλοι αυτοί, για να περιγράφουν με πολύ ωραίο τρόπο αυτό που συμβαίνει και που έχουν δημιουργήσει με τις ψήφου του στο κοινοβούλιο και όχι μόνο με τις ψήφου. Ο Γεράσιμος Γιακουμάτο, αφού το φέραμε και με τι φωτογραφίε των ριζιών, ήταν σήμερα το πρωί στο πάνελ. Άκουγε για μια υπόθεση, μια είδηση κάπως μακάβρια ή μια παράξενη είδηση από τη Θεσσαλονίκη και είχε να καταθέσει στο τραπέζι πρωί πρωί τη δική του προσωπική εμπειρία ως γιατρού γιατί να θυμίσουμε ότι κάποτε και ο Γιακουμάκο τόσο προσέφερε στον τόπο και στην επιστήμη ε, Μακάβρυση της πρωί Συγγνώμη Με τη δική μας ακαμψία Με τη δική μας εμπειρία Με τη δική μας στο μάρμαρο, τη βάλαμε Και μετά από δύο ώρε πήγαν να κλέψει η και αυτή ξύπνησε. Σκόδηκε. Όρδια. Και μα έβγαινε ψυχή. Αυτό γίνεται. Τούχη τύχη νεκροφάνεια. Όπω είπε, περιέγραψε το σχετικό περιστατικό με χαμόγελο, με χαρά. Γιατρό ήταν. Λογικό να τυχαίνουν στου γιατρού αυτά που περιγράφει ο Γεράσιμο Διακουμάτου. Τα ανθρώπινα. Λάο, μέρο Α. Ναι, γεια σα. Να μιλήσετε Μιλήστε, μιλήστε. Γιατί δεν μιλάτε. Εγώ μιλάω. Ναι, ναι, ναι. Χαίρετε. Για χαρά! Ε, τι μου βλάκει, Ναι, αυτό ο ίδιο παλιό μπάγκαλο. Ότι τι μέσα από τον μπάγκαλο, τα σοβαρά. Ξέρω εγώ, όχι. Δεν καλά, εμεί κάνουμε το σταυρό μα που συνεχίζει να βγαίνει κιόλα. Στα ε, κανάλια. Ναι, επειδή δεν, δεν τον έχω για σοβαρό, γι' αυτό λοιπόν. Και λυπάμαι πολύ για τον εαυτό μου που ψήφισα. Α, το ρίξε το κουκί σου. Ναι, να μην το αναφέρω, γάμον. Μην το αναφέρει, δεν χρειάζεται να το αναφέρει. Το ρίξε εκεί που έπρεπε. Συναφέρω και βρίσκω τον εαυτό μου τον ίδιο. Και τι θα βρίσκω τον άλλον, τον εαυτό σου ίδιο. Ο άλλο ο, ο Πανίβλακα για 30.000 ευρώ τι μα είπε χθε. Όχι, θα τα βγάλει έξω. Για 30.000 ευρώ βγάλει τα λεφτά του έξω. Ναι. δεν ο Πανίβλακα. Ο, ο, τι, ο... τι να κάνει και ο Άννη. Τρομοκρατεί με όσα έχει. Τι με 30.000 μπορεί να τρομοκρατήσει. Με 30.000. Ό,τι μπορεί. Κάπω και... πρέπει να απειλήσει κι αυτό. Δουλίτσα να γίνεται. Έλα, παλούρδο, σούφα εδώ το κομμενάκι ο κριτικό. Παίζει με τον πόνο μου παίζει. Πάσει καλά και σήμερα. <σύμα>, Δεν Δεν θα κάτσω να με πληγώνει. Δεν θα κάτσω να με πληγώνει. Πάνω που χώρισε λέω να ήρθε η σειρά μου, πρόλαβε ο άλλο. Θα πετάξω και εγώ τον παϊράκι μου. Θα πάω σήλκαν. άλλη κανάρα. Φαίω, το ξύλο το έριξε για πάρει. Ε, τζάμπα, πληρώνω μου. Τέλο πάντων. Πήραμε πίσω και το πλεόνασμα. Άστα, άστα. Έλα, γεια. Γεια. να ρωτήσω όλου αυτού. Που χαίρονται για τον φίλο μου τον Σαμαρά, να μπορούν να καταλάβουν τι μπορεί να κερδίσει ένα εργαζόμενο, ένα άνθρωπο του Μόχου από αυτό που πήγε να διαπραγματευτεί. Μένα μου θυμίζει κάτι χοντρό, λαρά που τρώει από την υποτιθέμενη ανάπτυξη που θα έρθει ένα μεγαλοαστό, μεγαλοτραπεζή και από κάτω εργαζόμενο, σαν σκυλάκι να κουνάει την ουρά του, περιμένοντας πότε θα χωνέψει, να ρευτεί, και μετά να πετάξει ένα ξεροδόμα Εμεί είσαι εργαζόμενοι, ο, ο, ο, ο, ο λαό δεν έχει να κερδίσει τίποτα Thank <laughs> you. Μόνο να του ανατρέψει. Συγγνώμη <συγνώμη> τώρα, εσύ από όλα αυτά κατάλαβε ότι ο Σομαρά διαπραγματεύτηκε κάτι. Α, μπράβο. Όχι. Εγώ φαντάζομαι και άλλου αυτού που νομίζω πώ θα διαπραγματευτεί. Το κάνει για κανέναν. Εγώ του. το μόνο που κατάλαβα είναι ότι μα έσωσε και θα μα βγάλει από τα μνημόνια και θα το πουλάει κιόλα αυτό. Ότι <συγνώμη> εγώ σα έβγαλα από το μνημόνιο. Όχι ότι έλεγε έτσι κι αλλιώς, Ότι εγώ σα έβγαλα από το μνημόνιο. Και <συγνώμη> δεν είναι ότι θα το πουλάει, είναι ότι κάποια χάπατα θα το φάνε κιόλα. Δεν θα διαφωνήσω σε κάτι. Αυτό όμω που θέλω να τον τονίσω είναι ότι εμεί δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα από όλου αυτού που λένε να υπερασπίζονται την αστική δημοκρατία. Αστική δημοκρατία είναι τον πλουσίων τη δημοκρατία. Εμείς, ο λαός, τι έχουμε να κερδίσουμε από όλου αυτούς. Μόνο του ανατρέπουμε. Μόνο να του ανατρέψουμε, μόνο να του πατήσουμε. Ναι, γεια σα. Γεια σα. Ελληνοφρένεια. Η Για κάποια στιγμή απελπίστηκα. Νόμιζα ότι έπαιρνα στο μαξί μου. Γιατί? Άκουσε μου ρούτι κλαμμένο στη γραμμή. <Κι> Όχι, με πέταξε έξω και λέω θα συνομιλεί ο κύριο Τσαμαρά με το Θεό, Λέω και θα είναι απεισχολημένο. Καλέ, έχει άλλη γραμμή. Τι θα μιλάγει στο κέντρο, θα μιλάει. <Κι> είναι το πορτοκαλί τηλέφωνο που έχει για του υπουργού και το ουρανί τηλέφωνο, γυναικείο χρώμα, που είναι για τον ουρανό. Μιλάει με το Θεό. να <Κι> Υποτιτλιάσω κάτι ε, σχετικά με την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού μας, ας πούμε, στο Βερολίνο. Για πες. Άκουγα αυτές διάφορα δελτία που λέγανε κάτι λέγανε για γλώσσα του σώματος και η γλώσσα του σώματος και του κύριου Σαμαρά. Εγώ ρε φίλε αυτό που κατάλαβα είναι ότι τουλάχιστον πάνω από 4-5 φορές είπε ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ την κυρία Μαρκέλα και είχε βγάλει μια γλώσσα σαν παπούτσι και την έγλυφε. Τώρα μου φάνηκε. Σου φάνηκε. Μου φάνηκε. Εντάξει, αφιλεγόμενο. Εντάξει, μην πάω να απογοητεύσω. Έλα, Γεια. Ακούσατε την Άγγελα Μέρκελ. Η Ελλάδα είναι επιτυχίε, επιτυχίε, επιτυχίε. Και για να το λέει η Άγγελα Μέρκελ, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Άλλωστε ενδιαφέρεται περισσότερο από όλου για τον ελληνικό λαό, όπω γνωρίζουμε, πιστεύουμε, νομίζω το σύνολο του πληθυσμού. Αύριο στι Κουριέ έχει μεγάλη συναυλία, το λέμε εδώ και αρκετέ ημέρε, συναυλία ενάντια στην εξόριξη χρυσού. Να μιλήσουμε με έναν εκεί ντόπιο. Τον έχουμε στη γραμμή, είναι φίλο μα, το Διονύση. Καλό μεσημέρι. Μια μεγάλη καλησπέρα από τη Χαλκιδική. Α, ωραία είστε εκεί. Τι καιρό έχει, έχει. Ο καιρός, καιρός. ο καιρός είναι λίγο άστατος σήμερα, αλλά η λαχτάρα μας είναι τέτοια για την αυριανή εκδήλωση όπου από αύριο το πρωί θα έχουν φύγει τα σύννεφα και η συναυλία μας πρόκειται να αφήσει εποχή γιατί το ενδιαφέρον είναι πραγματικά τεράστιο και την να πω, είναι κινητικό όλο αυτό που ζούμε. Νομίζω αυτό που, αυτό που θα γίνει αύριο τέτοιου τύπου έτσι μεγάλη συναυλία στην περιοχή δεν έχει ξαναγίνει έτσι. Έχετε κάνει δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, έχετε κάνει άλλα εκεί, αλλά συναυλία τόσο μεγάλη. Είχε γίνει μια μεγάλη συναυλία την οποία τα συστημικά μέσα είχαν αποκρύψει με πολύ αριστοτεχνικό τρόπο στι 25 Μαΐου, του πέρσι δηλαδή του 2013. Πέντε μήνες σχεδόν πριν τη μεγάλη συναυλία τη Θεσσαλονίκη και είχαμε στην Ιερουσαού πάνω από 12.000 κόσμο. Mm -hmm. Ήταν Ά, τότε, α, τότε μετά την τεταμένη περίοδο ε, εκείνη όπου το κράτος ήθελε να, να τσακίσει το, το φρόνημα όσων ανθρώπων αντιστέκονται, όσων ονειρεύονται ένα, ένα διαφορετικό κόσμο τότε που είχαν προφυλακίσει τέσσερα αδέρφια μας, είχε γίνει μια τεράστια συναυλία, βέβαια το Μέγκα πάλι είχε βγει και είχε πει ότι ήταν 1500 2000 ας πούμε mm. Ναι. ναι, πραγματικά Να ρωτήσω κάτι, θύμισε μας λίγο σε τι φάση είμαστε τώρα Δηλαδή εκτό από τη συναυλία που θα γίνει αύριο Σκάβεται πάνω, το βουνό έχει τελειώσει, έχει ισοπεδωθεί Ή έχει μείνει τίποτα, πολλόφωνα θυμίζει Δυστυχώ, Είναι μια Είναι μια εικόνα η οποία μας πονά Και πραγματικά μας παράζει την καρδιά Κάθε φορά που ανεβαίνουμε στο βουνό ε, Αντικρίζουμε μια καταστροφή Η οποία είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη που είχα Ε, τύπου εγνατίας ας πούμε με, για να περνούν τα τεράστια φορτηγά κομμένα δέντρα ένα τοπίο το οποίο θυμίζει ερημιά και όλο αυτό όλο αυτό μας πληγώνει φοβερά και για όλο αυτό αγωνιζόμαστε για να το, να το ανατρέψουμε και να ξέρουν όλοι ότι είναι τέτοια η πίστη και τέτοια προσήλωσή μας σε αυτό τον αγώνα και τον πιστεύουμε τόσο πολύ και τον αγαπάμε γιατί έχουμε αγάπη για τον βουνό όπου στο τέλος θα νικήσουμε και θα το σταματήσουμε. Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό ε, θα αγωνιζόμαστε, θα παλεύουμε, θα τραγουδάμε. Θα προσπαθούμε με όσους τρόπους έχουμε να αντιστεκόμαστε γιατί πραγματικά το αγαπάμε. Θέλουμε να δώσουμε ένα, ένα διαφορετικό κόσμο στα παιδιά μας. Δεν θέλουμε να τους δώσουμε την καταστροφή ούτε την παρέανεια των ανθρώπων όπου για το κέρδος ε, καταστρέφουν τα πάντα, αλλά αφούν τη φύση, δεν, δεν αφούν τίποτα. Και... Έχει γίνει τεράστια καταστροφή Μας πληγώνει φοβερά Αλλά είμαστε εδώ Με ψηλά το κεφάλι και συνεχίζουμε Εσύ και συνεχίζουμε. έχεις γεννηθεί εκεί Και νομίζω έπαιζε και μικρός εκεί πάνω Θυμάμαι που μας λέγατε Τι δέσιμο ναι. είχατε με το συγκεκριμένο δάσος Που δεν είναι ένα δάσος όπως τα ξέρουμε εδώ οι Αθηναίοι Είναι δάσο έτσι Είναι δάσος ε, μια φύμη, το, Καταρχήν το βουνό που ανήκουν στι σκουριές Λέγεται κάκαβο. Ε, μία, μία έννοια ετημολογία του όρου είναι από το άκα ακαδός, δηλαδή το, το βουνό που δεν καίγεται και δεν καίγεται γιατί έχει τόσο ψηλές οξιέ, τις οξάρες που λένε εδώ πέρα που λέμε εμεί οι τόποι, όπου δεν πέφτει το φως του ηλίου ακόμη και το καλοκαίρι και έχει πάντα υγρασία μιλάμε για τέτοια ομορφιάς δάσους το οποίο είναι ομορφιάς. Όσοι άνθρωποι έρθουν στη συναυλία μπορούν να, να, να έρθουν μια βόλτα στο βουνό να δουν γιατί ακριβώ πουλάμε και γιατί αγωνιζόμαστε mm -hmm. Για πες λίγο και για τη συναυλία αύριο για... ώρα, μέρος και συμμετέχοντες Για τη συναυλία, η συναυλία θα γίνει στην κεντρική πλατεία της Ιεσού Εκεί που είχαν πέσει τα δακρυγόνα στο σχολείο Λίγο πιο κάτω Λίγο πιο κάτω, λίγο πιο κάτω ναι πιο κάτω. γιατί έχετε και ένα σχολείο εκεί που ρίχναν τα κρυγόνα μέσα στο προαύλιο Ναι, ε, αν δεν κάνω λάθος το καλοκαίρι τα, τα είχατε δει όλα. Τα είδαμε, είδατε, τα είδαμε. Είδατε πόσο κοντά ήταν τα πράγματα και πόσο, και πόσο τρευλωμένα περνούσαν την πληροφόρηση τα συστημικά μέσα σε σχέση με το αν πέσαν ή δεν πέσαν τα κρυγόνα. Οπότε αύριο 7 η ώρα, έτσι. Αύριο, αυτοίμιο, έχουμε τη συναυλία ενάντια στην εξόρυξη χρυσού που θα γίνει στην κεντρική πλατεία της Ιρησού. Θα γίνει στις 7 η ώρα. Θα είναι. Ο Γιάννης ο Αγγελάκας, ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ο Σοκράτης ο Μάλαμας, ο Θανάσης ο με τη Ματούλα τη Ζαμάνη, ο Παύλος ο Παυλίδης και οι Πουμούβις, ο Γιάννης ο Χαρούλης και φυσικά η Ελληνοφρένεια με τον Αποστόλη να κάνει τα δικά του. Τα δικά του, Μπαλούρδο, τη Ολιά και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, ελπίζουμε, ελπίζουμε να μα κάνει ωραίε εκπλήξει, γιατί το έχουμε ανάγκη. Ένα όργανο τη τάξη πάντα έχει εκπλήξει. Και εσεί εκεί ξέρετε, έχετε καλή σχέση με τα έχουμε όργανα τη τάξη. Έχω μάθει τάξης. όλα αυτά mm. τα χρόνια ναι, τη, τη, τη, τη μορφή και τι ακριβώ Στην Μπαλούρδο. <laughs> Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω από τα βάση τη καρδιά μα, εκπροσωπώντα όλο τον κόσμο κάτω, του καλλιτέχνε οι οποίοι για άλλη μια φορά στο πλευρό μα και είναι πολύ συγκινητικό γιατί αυτοί οι καλλιτέχνε. Με αυτή τη συνέπεια και με αυτή την πορεία που έχουν και με αυτή την κοινωνική στάση η οποία σε αυτή τη δύσκολη περίοδο είναι, ε, διπλά, ε, πω που είναι διπλά σημαντικό να, αυτούς, να τους νιώθεις δίπλα σου. Να ευχαριστήσουμε και εσά πραγματικά από τη ψυχή μας γιατί είστε εδώ, μας βοηθάτε. Είστε μία από τις ελάχιστες φωνές μας στην Αθήνα όπου μπορούμε να βγούμε, να ακουστούμε Να, να δουν ότι είμαστε απλοί άνθρωποι οι οποίοι ε, ξεσηκωθήκαμε γιατί αρνούμαστε ε, κάποιοι να θέλουν να μας κύψουν το κεφάλι, αρνούμαστε να έρχεται κάποιος να μας καταστρέψει, ε, αρνούμαστε να παραδώσουμε Ένα βέβαιο μέλλον στα παιδιά μα γεμάτο καταστροφή. Νομίζω, μας είναι πολύ σημαντική φωνή που μα δίνεται. Πραγματικά δεν είναι θέμα φωνή. Ξέρουν όλοι, καταλαβαίνουν τι παίζει εκεί πάνω. Και πολλοί έχουν ακουμπήσει στι κουριέ, παλιότερα στην κερατέα, στι καθαρίστριε ή σε όποιον βγαίνει έξω διαδηλώνει. Κάνει αυτά που δεν κάνουν οι περισσότεροι. Ε, να σας ευχαριστήσουμε ε, πολύ, Διονύση. Έλα, καλά έλα, να έλα, πάνε. Ένα τελευταίο θέμινο να πω και σε ευχαριστώ για τον πολύτιμο χρόνο. Θέλω να πω ότι εμείς τραγουδάμε, για να... δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδερφέ με, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. το δρόμο τον φτιάχνουμε εμείς και με λόγια και με εικόνες και με μουσικές. Και ακόμη ένα βήμα το κάνουμε αύριο. Και τα θέλω να πω και να δώσω και ένα μήνυμα από όλου εδώ του κατοίκου. Ένας φίλος μου, πολύ καλός φίλος, μου λέει ότι ρε τι ξέρει τι γίνεται. Στο γενικότερο πλαίσιο, είμαστε πολλοί, αλλά είμαστε σκόρπιοι. Ε, λοιπόν, αύριο να μαζευτούμε. Ωραία. Πρέπει να μαζευτούμε. Σε κοινείς θα περιμένουμε όλους, δεν θα είναι μια πλήση ναυλία, θα είναι ένα αντάμουμα Σα καλούμε όλους να ανταμώσουμε. Ε, όλους όσοι, όσοι έχουν κοινές αγωνίες και κοινούς προβληματισμούς. Όλοι μαζί μπορούμε, αντιστεκόμαστε, δεν φοβόμαστε και θα νικήσουμε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ωραία. Τελεία. Είσαι και εσύ. Άμα πιάσει μικρόφωνο, ευχαριστούμε πολύ. Το Άστε Διονύση. Καλά. Και όλου εκεί, καλά. καλά κουράγια. Συνεχίστε έτσι μετά. Το Διονύση, λαό. Έλα, θέλω να κάνω ένα μήνυμα να στείλω στον Σαμαράκη και στον να... να πέσω στον Άδωνη, το φίλο μου. Ωραία. Ει ανοιχτό το 3G. Θα, Θα... Θα... το στείλεις Θα... με WhatsApp, με τι. iMessage τι. Ναι, ναι. Πε μου, παιδί μου, γιατί έχω και τα νεύρα μου. Πήγα στο μαραγάκι. Πήρα το iPhone το 6 και μου έχει γίνει γέρου. Λοιπόν, ακούσαμε. εγώ μεγάλωσα ακούγοντα τον Σαββόπουλο να τραγουδάει το φορτηγό. Και τα παιδιά μου μεγαλώνουν και τον ακούνε να τραγουδάει για την όβα. Έτσι. Είναι μια εξέλιξη. Ε, γι' αυτό, τίποτα άλλο. Εγώ μεγάλωσα, φαντάσου, βλέποντάς σου να τραγουδάει μαζί με την Καλομήρα. Ο καθένα έχει τι δικέ το αναμίσει. Την τρύχτα μέσα. Συντροφεύει ο αγώνα με έναν τρόπο, κάθε γενιά. Είναι βασικό κι αυτό. Να αναγνωρίσουμε τουλάχιστον τη διαχρονικότητα του καλλιτέχνη. Πώ προσαρμόζεται σε όλε συνθήκε και όλα τα συστήματα. Μα φωτάκι του τιμή θα πει κάποτε σε ένα άτρο, όπου το έβλεγε και έλεγε ότι ο Γιορτάκη είναι γύρω για κάθε έλλεινα και είναι οικό μα άνθρωπο, έτσι έγινε στο μέγκα και έλεγε πριν ο Γιορτάκη. Και το τιμήπα τότε και μου μίλησε με τρόπο από το εξωτικό. Πώ πάντων, τα ασθενά Από το ευχαριστούμε του Αμερικανού του Σιμίτη, φτάσαμε στο ευχαριστώ την καγκελάριο κυρία Μέρκε, Μέρκελ του Σαμαρά Και Αυτή στο είναι... γερμανίνη φίλη οι μα που έχει προποθεί. Ναι, πάντα κάποιον ξένο ευχαριστούν αυτοί οι εθελόδουλοι που λιβαίνει. Ενώ τι δεν ευχαριστούν κάποιον Έλληνα, ε. Εντύπωση μου κάνει. Πώς... Βέβαια, είναι μεγάλη αδικία που δεν ευχαριστούν, α πούμε, έναν Πόμπολα. Να πει, ξέρω εγώ, ευχαριστούμε και τον Πόμπολα για τη στήριξη Έλα... τόσο ετών, α πούμε. Νομίζω πω θα το πούνε και αυτό στο τέλο. Να πει ένα γενναίο, να βγει ένα πολιτικό επιτέλου, να βγει γενναία και να πει σε ευχαριστώ. Ο εταιρεία. δεν το έχει ε, Εσύ ξέρεις τι διαπιστώνω όλα αυτά τα χρόνια που ακούω τις εκφομπές Ε, πού να ξέρω. Ότι όσο περνάω ο καιρός με αυτά που ακούω, τόσο λιγότερο γελάω και τόσο περισσότερο απογοητεύομαι και... Καμιά φορά κλαίω από απόγνωση να πούμε. Τόσο χάλια, τόσο δεν σου αρέσει η εκπομπή. το ακούω κάτι άλλο. Όχι, ρε με την εκπομπή, ρε. Με αυτού του καραγκιόζηδε που βάζετε. Μα εμεί του βάζουμε στην εκπομπή. Ποτέ... Εσείς που του βάζετε σε καρέκλα, τι είναι χειρότερο. Εγώ, φίλε, δεν του έχω βάλει σε καρέκλα και ποτέ δεν θεώρησα ότι. Ε, είναι αυτό είναι το θέμα. Κοινωνία όταν κοιτά τον εαυτό σου τι δεν έχει κάνει εσύ. Ε. Δεν είσαι μόνο εσύ, είναι κι άλλοι. Ε, μα αυτό είναι το κακό. Κάνε κάτι μαζί με άλλου πολλού για να έχει να πει για σένα. Να σου πω. Έλα, λέγε. Σου έχω κουτσομπολιό μεγάλο. Δηλαδή? Η ζωήτσα, η δικιά σας. Ναι. Παντρεύεται το Σαββατοκύριακο, μεγάλο κουτσομπολιό. Ποιο είναι? Ε, ποιο έχει σημασία. Ένα παιδί, το ξέρω. Τον αδερφό ενό φίλου μου. Τι να σου λέω τώρα. Το αδερφό, Καλό παιδί, αυτός. Καλό παιδί, καλό παιδί. Και μάντεψε τι γάμο θα κάνουνε. Μάντεψε. Πολιτικό. Αυτομάτεψε. Στου Αγίου Αναργύρου, την Εδιψό. Θρησκευτικό. Ωρε, μάνα μου, ωρε, μάνα μου. Τι να κάνει, Οι ανάγκη έτσι. πρέπει να βγουν, καταλαβαίνω. Έτσι, θα κάνει και θρησκευτικό έτσι, γάμο. Έτσι, φίλε μου. Έτσι, να σου πω. Έτσι, και έτσι, ρε, σου έχω και πιο καυτό κουτσομπολιό. Πού θα γίνει έτσι. το γλέντι. Πού θα γίνει. Στη Ριβιέρα. Ποια Ριβιέρα. Ένα παραλιακό μαγαζί. Όπου ακριβώ από πάνω είναι η Καντά. Έχει κλείσει η Ριβιέρα. Πηγαίναμε <laughs> εκεί πέρα, διασκεδάζαμε. Ήταν το κέντρο διασκέδαση. Το κλείσει η μάνα τη κυθιά τη και τώρα πάει κάνει το γάμο τη εκεί. Α, δεν σου είπα. Θα είναι και ο Τσίπρα. Αλλιώ πια Εκκλησία και δεν θα πάει ο Τσίπρα. <laughs> Σε πολιτικό δεν θα πήγαινε. Έμαθε ότι έχει εκκλησία και θα πάει. Μπράβο, ευλόγησε, μα Αποστολή! Παραπλανείτε την κοινή γνώμη με τις ειδήσει σα. Δεν ασχοληθήκατε καθόλου. Μα δεν βγάζουμε ειδήσει εμεί. Τώρα το καταλάβατε. Φεύγετε, αδερφέ, αλλά μην ασχοληθείτε με τον κοκκό. Τι φοβάστε τα μπροστά του καλογύρω ή την πολιτική του. Έχουμε δεσμεύσει. Βασιλικέ. Είμαστε κρυφοβασιλικοί. Πλατήφιλοι του χειμώνα. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Είναι μια κυρία Κροάτρια αυτή, σε κάποια εκπομπή παλιότερα που είχαμε θυμηθεί την επέτειο ίδρυση του ΕΑΜ, που είναι σαν αύριο, το 1941, 27 Σεπτέμβρη του 1941, είχε βγει η περίφημια Κροάτρια, την έχετε αγαπήσει όλοι, τη ζητάτε συχνά και είχε πει αυτό ακριβώ το πράγμα, ότι αν... Σαν αύριο το 41 δεν είχε ιδρυθεί το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν μονακό όλη η Ελλάδα. Το μονακό είναι μια μικρή έτσι, γωνιά εκεί στην, στα νότια της Γαλλίας. Όλος ο νότος των Βαλκανίων θα ήταν ένα μονακό. Έχει και το ωραίο πάθος που το λέει, το πιστεύει από ό,τι φαίνεται. Έτσι λοιπόν να κινηθούμε λίγο επαιτειακά, αφού σας πούμε μια ανακοίνος πριν στο ειδικό σχολείο Ηλιούπολης στη Δευτέρα, 29, του του 14, στις 7 η Επιτροπή Ανέργων Καλή του ανέργου τη πόλη και όχι μόνο για να συζητήσουν τον τρόπο δράση και αντιμετώπιση τη ζωή που του μα ετοιμάζουν. Εφτά η ώρα στο ειδικό σχολείο Ηλιούπολης, απέναντι του Άλσος Δημήτρης Κιντή, ξέρουν εκεί οι ντόπιοι, οι άνεργοι. Όσοι ακούνε και όσοι θέλουν να βρουν και άλλου, α πάνε εκεί. Ε, έτσι λοιπόν, το Εάν προσέφερε πάρα πολλά, αλλά η μεγαλύτερη του προσφορά είναι ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Αλλά το ωραίο είναι ότι εγώ μπήκα στο συνδυασμό.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 ώρα να γίνω ομουνευτής να, να πολιτευτώ. Εξαιτία του ΕΑΜ λοιπόν έχουμε το Μητσοτάκη και άρα τον Κυριάκο, την Τώρα, τον Κώστα και όσους ακολουθούν, τα σόγια τα ξαδέρφια που είναι διορισμένα και όλα τα υπόλοιπα. Άρα η προσφορά του ΕΑΜ αναγνωρίζεται και από αριστερούς αλλά και από τους δεξιούς. Δεν μπορείτε να πείτε τίποτα, το βάλαμε αυτό για να... Θα Μπορούσαμε να πούμε τα τετριμένα, τι προσέφερε το Ιάμ στην κατοχή, συστήματα. Οργάνωσε τον κόσμο ενώ όλοι οι πολιτικοί είχαν φύγει και θεωρούσαν τι αντάρτικε ομάδε τρομοκρατία. Έτσι και τότε. Ε, δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά. Άλλωστε, ετοιμάζουμε και κάτι σχετικά αφιερώματα από εδώ και πέρα. Έχει πολλέ επαιτίου, θα τα ακούσουμε. Σταθήκαμε μόνο σε αυτό. Ναι, λοιπόν, όχι, δεν έχει προσφορά γι' αυτό. Ο Μάριο πετάγεται, έχει τα δικά του. Είναι δύο παράλληλα σύμπαντα που τρέχουν. Θα σας αποχαιρετήσουμε γιατί ακολουθεί μαγαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο και την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Να θα θυμηθούμε, εφόσον διαλέξαμε μόνο το μισοτάκι και την κυρία για το ΕΑΜ, με τον ύμνο του ΕΑΜ θα σας πάμε μέχρι την ενημέρωση. Ακούτε τους στίχους, κάντε τις απαραίτητες συγκρίσει, πατήστε όσοι θέλετε, κρατηθείτε από εκεί μέχρι να γραφτούν οι νέοι ύμνοι. Γεια σας.